Μάθημα 8. Ε, Πάνο, γιατί στρίβεις δεξιά, στην Κηφισιά δεν πάμε. Ένα λεπτό, παιδιά. Θέλω να πάω στο περίπτερο του πάρκου. Δώστε μου σας παρακαλώ ένα πακέτο τσιγάρα και ένα κουτί σπύρτα. Θέλω ακόμα ένα πακέτο καραμέλες, δύο σοκολάτες, μια τσίχλα και μια εφημερίδα. Και εφημερίδα. Έχετε βήμα. Όχι. Έχω την καθημερινή. Πάνω, ρώτησε σε παρακαλώ αν έχει το περιοδικό ταχυδρόμος. Όχι. Έχω τη γυναίκα. Μήπως θέλετε και μια γαλλική εφημερίδα. Ναι. Αγόρασε μια. Τι άλλο θέλετε. Τίποτα άλλο. Επέκταση. Τα χρώματα. Άσπρο. Μαύρο Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Γκρίζο Καφέ Μπλε Γαλανό Γαλάζιο Η ελληνική σημαία είναι γαλάζια και άσπρη Τι χρώμα είναι η πόρτα Η πόρτα είναι μαύρη Το γραφείο είναι του καθηγητή Το μολύβι της καθηγήτριας είναι κόκκινο και μπλε το στρογγυλό τραπέζι είναι του κοριτσιού. Το τετράγωνο τραπέζι είναι του αγοριού. Ο κύριο Αλεξίου είναι ο άντρα της κυρίας Αλεξίου. Τι είναι αυτοί οι δίσκοι. Είναι δική μου. Είναι, η μου. είναι αυτές οι δίσκοι μου. Τι είναι αυτέ οι σημαίε. Είναι δικέ σου. Είναι οι σημαίε σου. Τι είναι αυτά τα πακέτα. Είναι δικά του είναι τα πακέτα του οι αριθμοί 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Αυτός ο άνθρωπος είναι πολιτικός μηχανικός Αυτή η γυναίκα είναι αρχιτέκτονας Εκείνος ο άντρα σπουδάζει μεταλλειολόγος Εκείνος ο νέος σπουδάζει μηχανολόγος. Αυτή η νέα σπουδάζει χημικός. Τι δουλειά κάνετε? Είμαι υδραυλικός. Είμαι ηλεκτρολόγος. Είμαι καθαρίστρια. Είμαι παραδουλεύτρα. Ποιο είναι το επάγγελμά σας? Είμαι υπάλληλος. Είμαι δακτυλογράφος. Είμαι γραμματέας. Σε ποιον νοιάζει αυτό το αγόρι μοιάζει τις μητέρας του και αυτό το κορίτσι μοιάζει του πατέρα του. Το χρώμα του χάρακα είναι κίτρινο σκούρο. Το χρώμα της πολυθρόνας είναι κίτρινο ανοιχτό. Το χαρτί του πακέτου είναι πολύχρωμο. Η τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη. Η τηλεόραση είναι έγχρωμη.